BOOK 2 96าสเอนนินดาเอกซิคำสันธานสามสินดซรสมิทรผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง σ υ κ ώ ν ο μ ε μόλις χτυπήσει το ξ υ π ν η τ ή ρ ι σ κ ώ ν ο μ ε μόλις χτυπήσει το ξ υ π ν η τ ή ρ ι π ρ τ α ι για τ α ρ α μ π ν ά κ η π ι τ α α τ α μ π α ά η ό τ α ν γ χ α τ ο α ρ α μ π α ά η π ρ ό τ α ι τ α ν γ χ α δ ο ν κ α ρ μ α ν ό τ α ι γ τ α ν ά κ η π ρ ό τ α ι σ ι ο ν α ρ α μ π ά κ τ α ι γ α θα σταματήσω να δουλεύω όταν φτάσω στα εξήντα. κ ο ν τ ε θα πάρετε τηλέφωνο; τ α ε τ ή τι ν ο μ ί ν ε ι ώ Μόλις έχω ένα λεπτό ελεύθερο. Μόλις έχω ένα λεπτό ελεύθερο. Καλώντας τ ο ι θα τον π ά θα τηλεφωνήσει μόλις έχει λίγο χρόνο θα τ η λ ε φ ω ν ή σ μόλις έ χ λίγο χρόνο α τα ι ρ γ ό τ θα τ σ ο υ ρ ό ρ θα λ ο υ ε ύ ρ τ ε ρ θα τα ι λ ε ρ ό τ α θα δ ο υ ε γ τ ε ρ τ λ ε α ρ ό τ ε θα α λ σ ο υ μ ε ό θ σ ο μ ρ ώ ό α μ σ ο μ ρ ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ฟาดูเลวโอโซอิเมอิยิสฟาดูเลวโอโซอิเมอิยิสเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานอินเสโตเครวตินนาดูเลวีอินเอสโตเครวตินนาดูเลวีเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว διαβάζει εφημερίδα αντί να μαγιρέβει. δ ι α β ά ε φ μ ε ρ ί δ α αντί να μαγιρέβει. κ ά ε ι π τ ε κ ά θ ε τ α ι σ τ ο μπάρ αντί να πάει σπίτι. κ ά θ ε τ στον μ ρ αντί να πάει σπίτι. τ ο ι π ο υ σ μ ν καου ου η υ η η η η η η เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบายอาโพสสุกเซโรอีกินเอกาตุอีเนอารุสตีอาโพสสุกเซโรอีกินเอกาตุอีเเท่าที่ผมทราบเขาตกงานอาโพสสุกเซโรอีเนอันเอิร์กอสอาโพสสุกเซโรอผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา Πήρε ήμουν Με πήρε ο ύπνος. Διαφορετικά θα ή μ ο υ ν συνεπείς. π μ ο μ ν ο τον α χ α σ το λ ε φ ο ρ ί ο δ α φ ρ ε τ ι ά θα μ ο υ ν σ υ ν π ς ε α τ λεωφορείο. Διαφορετικά θα ή μ ο υ ν συνεπείς. π τ μ μ η ρ τ σ λ Δεν βρήκα τον δρόμο. Διαφορετικά θα ε μ ο υ ν συνεπείς.